Στοίχη 31 ως 38. Ο Κύριος προλέγει τον αποχωρισμόν από τους μαθητάς και την άρνηση του Πέτρου. 31. Όταν λοιπόν εξήλθεν από την αίθουσαν του δείπνου ο Ιούδας, είπε ο Ιησούς «Τώρα που πηγαίνει ο Ιούδας να με παραδώσει και που αρχίζει το πάθημά μου, εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου δια του σταυρικού του θανάτου, αφού δι' καταργεί την αμαρτία και των θάνατον. Και ο Θεός εδοξάστη με όλον εν γέννη των βίων του Ιούτου του ανθρώπου, μάλιστα δε με την μέχρι σταυρικού θανάτου υπακοήν του. 32. Εάν δε ο Θεός εδοξάστη δια του Ιούτου του ανθρώπου, και ο Θεός θα δοξάσει Αυτόν, ουχεί δι' οι ή άλλης δυνάμεως, αλλά κατευθείαν δια του εαυτού του, διότι θα αναστήσει με τη δύναμή του την ανθρωπίνη φύση του και θα υψώσει αυτήν ενδόξωση στον ουρανών. Η Ανάστασης δε και η ένδοξο ανάληψη με την οποία θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου θα επακολουθήσουν εντό λίγο 33. Παιδάκια μου, ακόμη ο λίγον χρόνων είμαι μαζί σας με την ορατήν σάρκα ως άνθρωπος εξ ολοκλήρου σα. Και όπως είπα στους Ιουδαίους, ότι εκεί που πηγαίνω εγώ, δηλαδή στου ουρανού, σείς δεν δίναστε να έλθετε, το ίδιο λέγω τώρα και εις οι οποίοι δεν ετελειώσατε ακόμη την αποστολή σας και δεν πρόκειται αμέσως τώρα να αποθάνετε ώστε να συναντηθόμεν αμέσως τώρα και στου ουρανού. Ο αποχωρισμός μας όμως αυτός πρέπει να σας ενώσει στενότερον. 34 Και σας δίδω προς τούτο εντολή νέαν. Να αγαπάτε δηλαδή ο ένας τον άλλον καθώς εγώ σας αγάπησα έτσι κι εσείς να αγαπάτε μεταξύ σας. 35. «Με αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές οι δικοί μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Η αγάπη αυτή θα σας εξασφαλίσει τον σεβασμών και την εκτίμηση των ανθρώπων περισσότερων από τη θαυματουργική σας δράση. 36. Λέγι σε αυτόν ο Σίμων Πέτρος. «Κύριε, πού πηγαίνεις» «Απεκρίθησε αυτόν ο Ιησούς» «Όπου πηγαίνω εγώ δεν δίνασε τώρα να με ακολουθήσεις» «Είστε ο νόμος» «Αφού πληρώσεις την επηγής αποστολή σου, θα με ακολουθήσεις». 37. Λέγεις αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα. Οτιδήποτε κι αν χρειαστεί να υποστώ θα σε ακολουθήσω και αυτήν τη ζωή μου ακόμη θα διαθέσω προς σου». 38. Απεκρίθης αυτόν ο Ιησούς, τη ζωή σου θα δώσεις δι' εμέ, σε διαβεβαιώ». Οτι προτού λύσει από όψιο ο ποινό θα με αρνηθεί τρει